ξέρετε ναι. ότι ο κυρίακος Μητσοτάκη θεωρείται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ένας από τους κορυφαίους πολιτικούς. <και αδε chainate> Γιατί, γαμορά... <και αδεκτροί> Γιατί έχει κερδίσει εκλογικές μάχες; <σ Sailate> Για τη μιλάει και τη φωνή τους; Τον εκτιμούν πάρα πολύ. Ο Σαραγή, ο Σαραγή, τον εκτιμούν πάρα πολύ. Ο Σαραγή, ο Σαραγή, Να ξέρετε, ναι. ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ναι, θεωρείται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ένας από τους κορυφαίους πολιτικούς. Για τον πολύ απλό λόγο ότι μιλάει τη φωνή του. Δηλαδή λένε, λέει ο Μητσοτάκης ότι λένε οι Ευρωπαίοι, ό,τι θέλουν. Δεν υπάρχει καμία πολίτος διαφωνία. Είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος εδώ, εμφανίστηκε σε εκπομπή και λέει αυτά τα πολύ καλά λόγια, νομίζω τα προσυπογράφουμε όλοι, συμφωνούμε όλοι και λίγα είπε... για τον Κυριάκο μιτσοτάκη Πασόκος ήταν μέχρι πριν κάποιο καιρό, έφυγε από το κόμμα, τα ξέρουμε όλα αυτά, τα θυμόμαστε, δεν βγήκε βουλευτής, οπότε αναγκαστικά λες καλά λόγια για τον μιτσοτάκη, μήπως και τα ακούσει ο Μητσοτάκης. Είναι πολύ καλός, είναι ευρωπαίος πολιτικός, είναι στους καλύτερους, ο καλύτερο θα πω εγώ και αν δεν μα αρέσει αυτό, αν δεν αρέσει σε κάποιους εδώ στην Ελλάδα, Να ξέρουν ότι έρχεται και ο επόμενο που επίση είναι καλό, είναι ο Στέφανος Κασελάκης Σύμφωνα με τα εκλογικά αποτελέσματα, είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Σύμφωνα με τι δημοσκοπήσεις είναι τρίτο, με κατεύθυνση προς τέταρτος Δεν μα απασχολούν όλα αυτά. Είναι επίση ένα πάρα πολύ καλό και έχει όραμα για το κόμμα του. Έχω ήδη απορρίψει διαρρήδην. Mm. Τα ελληνικά σα βλέπω είναι άψογα. Έχω ήδη απορρίψει διαρρήδην το σενάριο να αποχωρήσουμε μετά τι ευρωεκλογέ και όπω σα είπα, ο ΣΥΡΙΖΑ. θα κατεβαίνει στις εκλογές με προεδροεμένα μέχρι να πετύχουμε το στόχο μας να γίνουμε εξοκινοβουλευτική αριστερά. Ποιας ταλα βικτώριας Σέμπρε. Ο ηρίζα θα κατεβαίνει στις εκλογές με προεδροεμένα μέχρι να πετύχουμε το στόχο μας να γίνουμε εξοκινοβουλευτική αριστερά. Ρεαλιστικό στόχο. Είναι ένα ρεαλιστικό στόχο σε δύο-τρει εκλογικέ αναμετρήσει. Μπορεί να γίνει και αυτό ο Στέφανο Κασελάκη. Έχουμε αρκετό σήμερα, γιατί έδωσε συνέντευξη χθε στην Μάρα Ζαχαρέα, στο δελτίο δήσων του Σταρ. Και εκεί λοιπόν μίλησε με τον γνήσιο αριστερό λόγο που περιμένουμε όλοι. Όταν ακούς ότι ο Κασελάκης είναι πρόεδρο, όταν δηλώνει πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει συνασπισμό ρίζοσπαστική αριστερά, όχι τυχαία, όχι ξενέρο τη αριστερά τη, ρίζοσπαστική αριστερά. Ακούσαμε λοιπόν ριζοσπαστικές αριστερές απόψεις. Νομίζω ότι η Εκκλησία πρέπει να έχει ρόλο στην κοινωνία από εδώ και πέρα. Προφανώς υπάρχουν αλλαγές τεχνολογικές παγκοσμιοποίησει που θέτουν το δόγμα μας, το ελληνοορθόδοξο δόγμα μας, σε μερικά ζητήματα απέναντι στην κοινωνική πρόοδο. Αλλά δεν είναι αναγκαστικά αυτό μια στατική σχέση. Η Εκκλησία πρέπει να έχει ρόλο στην κοινωνία από εδώ και πέρα. Είναι μια βαθιά αριστερή άποψη ότι η Εκκλησία πρέπει να έχει ρόλο στην κοινωνία από εδώ και πέρα Πόσο μάλλον που υπάρχουν τεχνολογικέ πρόδοι, ανακαλύψεις, εφευρέσεις Προχωράει ο πλανήτης, δεν πολύ προχωράει πίσω πάει, δεν έχει σημασία Χρονολογικά προχωράει, αλλάζουν τα έτη, είμαστε ήδη στο 2024 Άρα ένας αριστερός ηγέτης τι θα πει για την Εκκλησία ότι πρέπει να έχει ρόλο Ε, μακάρι να γίνει και πρωθυπουργό, να δούμε πώ αυτό θα το εφαρμόσει. Όταν είχε πρωτεμφανιστεί στο ευρύ κοινό πριν κανένα διμηνό, τρίμηνο στι εκλογέ του ΣΥΡΙΖΑ, είχε μιλήσει για το διαχωρισμό κράτου-Εκκλησία και γίνει χαμό. Τώρα λοιπόν έχει διευρυμένο ρόλο η Εκκλησία. Μια αριστερή άποψη ήταν αυτή, καθαρή ατόφια. Και μια άλλη για τη μεθοδολογία με την οποία θα κινηθεί μέσα στο κόμμα είναι αυτή που ακολουθεί. Προφανώ λοιπόν. Υπάρχει μια μεγάλη προσδοκία από τον κόσμο και προσμονή για αυτό το οποίο θα κάνω εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν γίνεται αυθημερών. Αυτό χρειάζεται έναν σχεδιασμό. όπω στις εταιρείε υπάρχει ένα business plan το οποίο εκτελεί ένας επιχειρηματία, ένας διευθύνων σύμβουλο. και αυτό μετά από ένα χρονικό διάστημα φέρνει αποτελέσματα έτσι και στα κόμματα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμό ο οποίο θα εκτελείται. <σχεδιά> Όπως τι εταιρείε υπάρχει ένα business plan. Μουσική Μουσική προφανώς λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη προσδοκία από τον κόσμο και προσμονή για αυτό το οποίο θα κάνω εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε φαϊτα μας, περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία και προσμονή να δούμε τι είναι αυτό που θα κάνει ο ίδιος και ο ΣΥΡΙΖΑ όπως οι εταιρείε Παρομοιάζει το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως μια μεγάλη εταιρεία φαίνεται από όλε του τις κινήσεις το τι λέει, το πώς συμπεριφέρεται, ότι νιώθει ότι είναι σεός σε μια μεγάλη εταιρεία αλλά εδώ το λέει καθαρά, αμοντάριστο, είναι έτσι ακριβώ, όπως το είπε με το business plan. Όλο αυτό που βλέπουμε να εξελίσσεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το πολύ ωραίο από το Σεπτέμβριο και μετά είναι business plan το οποίο το υλοποιεί με μεγάλη επιτυχία και ο ίδιος και οι βασικοί συνεργάτες μέσα σε αυτόν και οι σπέτσες που θα πάνε είναι μέσα στο business plan. Τι λέγαν για την ακρίβεια η κυβερνητική πριν ένα χρόνο, ότι είναι κάτι λίγο και θα τελειώσει. Δεν τελείωσε, θεριεύει, μεγαλώνει η ακρίβεια. Τι λέγανε μετά που είδαν ότι δεν μπορεί να τελειώσει, ότι είναι κάτι που μας έρχεται από τους έξω κακούς. Η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι είναι μια εισαγόμενη ακρίβεια. Και το εισόδημα των πολιτών να στηρίζεται και να οχυρώνεται απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια. Για την αντιμετώπιση του προβλήματο τη εισαγόμενη ακρίβεια. Έχουμε ξεδιπλώσει εδώ και καιρό ένα συνολικό σχέδιο για να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τι επιπτώσει από την εισαγόμενη ε, ακρίβεια. Η εισαγόμενη λοιπόν η ακρίβεια, αυτά μα έλεγε πέρυσι τέτοιο καιρό και μέχρι περίπου το καλοκαίρι ότι έρχεται απέξω έξω. Φταίνει πόλεμο, φταίνει κρίση, φταίνει ξένοι, η Ουκρανία, η Ρωσία, το Ισραήλ, κάποιο πόλεμο, κάποια επιθετική ενέργεια, οτιδήποτε. Αυτό τελείωσε. Από τον Σεπτέμβρη και μετά δεν μιλάει για εισαγόμενη ακρίβεια. Μιλάει για την απληστία των ντόπιων, ότι κάτι δεν πάει καλά στα σούπερ μάρκετ. Γενικώ τελειώσαμε με την εισαγόμενη και έχουμε την εγχώρια. Είναι παντελώ αδικαιολόγητο γιατί οι τιμέ στην Ελλάδα είναι τόσο ακριβότερε από τι άλλε ευρωπαϊκές χώρες. Είναι αδικαιολόγητο παντελώ για πολυεθνικέ εταιρείε να πουλούν το ίδιο προϊόν σημαντικά ακριβότερα στην Ελλάδα από τι άλλε αγορέ. και πάνω όλα την ενέα αγορά ότι τα προέντα αυτά δεν θα πουλούνται πολύ πιο ακριβά στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα δεν είναι μπανανία. Ο πληθωρισμός της απληστείας δεν μπορεί να είναι ανεκτός. Τον Πανανία το έλεγε και στην εισαγόμενη και στην εγχώρια. Απλά το αφήσαμε εδώ μόνο στην εγχώρια. Έτσι λοιπόν αλλάζει το προφίλ τη ακρίβεια, αλλά παραμένει ακρίβεια και παραμένει ένα πρωθυπουργό που κάνει πολύ ωραίε διαπιστώσει σε κάθε εποχή και τίποτε άλλο. Εκεί σταματάει η όποια παρέμβαση και ρόλο του πρωθυπουργού. Σήμερα έγιναν αλλαγέ στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Έφυγε ο στρατηγό Φλόρο με πολύ μεγάλη επιτυχία πίσω του. Αφήνει. Μην τα θυμηθούμε, τα ξέρουμε, τα έχουμε παρακολουθήσει. Ήρθε η νέα ηγεσία. Ε, δεν ξέρω πώ θα οχυρώσουν το στρατό, πώ θα ετοιμάσουν το στρατό για ενδεχόμενη απειλή, επίθεση και όλα τα υπόλοιπα. Το Μάρτιο δεν χρειάζεται να ετοιμαστεί καθόλου ο στρατό. Θα ενισχυθεί με τον εξή τρόπο. Κάποια στιγμή είπατε ότι το Μάρτιο θα πάτε και στο στρατό. Ισχύει αυτό. Ό,τι γνωρίζω, ναι. Προφανώ θα τηρήσω τον νόμο και όπω έχω πει, είμαι. Πολύ χαρούμενος που... Άρα ισχύει, αρχές Μαρτίου θα σας δούμε στο Περιμένω ενημέρωση από τον άβαρχο Ποστολάκη και να διαχειρίζετε το ζήτημα. Του παν στο χακί Θα μπει στην πρώτη τη γραμμή Ξεσκονίζω, ξεσκονίζω Θα πεις την πρώτη τη γραμμή Και ήρωας θα γίνει Καταρχάς ε, ε, είμαι ο Στέφανος της Ελλάδας Εκείνος δεν μιλάει πολύ Είμαι πολύ χαρούμενος Τού είναι μεγάλη στολή Τού μεγάλη στολή Και βάσανο ο Στο περιμένω στρατό. ενημέρωση από τον άβαρχο Ποστολάκη Και να διαχειρίζετε το ζήτημα Δεν θα βάλει τέτοια στολή Δεν θα πάει στο πεζικό Δεν θα πάει στο στρατό ξηρά. Στο ναυτικό θα πάει Κάποια στιγμή είπατε ότι το Μάρτιο θα πάτε και στο στρατό Ισχύει αυτό Θα πάω στο ναυτικό Θα υπηρετήσω στο πλήρωμα μιας φρεγάτας Μπελαρά Και μετά θα την αγοράσω Να σιγαρέτε μόκα Να μαν ρινταζάκ Έσο να βάζει μαντζά Ν Θα πάω στο ναυτικό, θα υπηρετήσω στο πλήρωμα μιας φρεγάτας Μπελαρά και μετά θα την αγοράσω. Όλοι εφοπλιστέ είμαστε. Αφού θα υπηρετήσει την Μπελαρά, τι θα την πάρει μετά. <Ρι> πολύ εύκολο, έτσι κάνουμε όλοι. Από το στρατό δεν έχουμε κρατήσει κάτι. Ένα απειλίκιο ένα, ένας, μια φανέλα, μια παντόφλα, αυτή την πολύ ωραία του στρατού. Οπότε να, ο καθένας μπορεί να πάρει ό,τι θέλει. Αν πάει τώρα το Μάρτι, που θα το ζήσουμε γι' αυτό, θα πάει στο στρατό, Κασελάκι, κάμερε, κάμερες, κακό, εκπαιδεύσει, ορκωμοσίες συγκινήσεις, το γράμμα του Φαντάρου που γράφει στους άλλους, παλιά βέβαια τώρα με τα μηνύματα επικοινωνούν αλλιώς. Γενικώ θα το ζήσουμε όλο αυτό, θα έχει και αρχηγό του Γεν, τον Άβαρχο Κατάρα, έτσι λέγεται ο... Ο νέος Ναύαρχος αστείο το όνομα προφανώς αλλά δεν λέει κάτι το όνομα στους ανθρώπους το έχουμε πει αλλά ταιριάζει εδώ με όλο αυτό το σκηνικό γιατί ο σεναριογράφος που γράφει το κείμενο αυτής της χώρας φροντίζει και για τις μικρές λεπτομέρειες. Μια τέτοια λεπτομέρεια που δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια ήρθε σήμερα στο φως από δηλαδή της δημοσιότητας βγαίνει από τη δίκη που γίνεται για το, την πυρκαγιά στο Μάτι. μια πυρκαλιά που είχαμε 104 νεκρούς ε, χτες κατέθεσε ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής ο Τήρη Τερζούδης ο οποίο είπε ότι ξέρανε για τους νεκρούς θυμόσαστε εκείνο το βράδυ που έγινε η περίφημη σύσκεψη ε, ακόμη δεν ψηλιαζόμασταν όλοι θα έχει πολλούς νεκρούς εκεί γιατί φαινόταν κάθε έμπειρος τηλεθεατής βλέποντας μόνο από την οθόνη μπορεί να καταλάβει το μέγεθος μιας καταστροφής είναι κλειστή η περιοχή. Είχε πολύ πράσινο, τρελό αέρα από το πρωί εκείνε τι μέρε. Οπότε καταλαβαίναμε όλοι ότι είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Ο Αλέξη Τσίπρα έλειπε στην Κροατία, ήρθε εσφραγμένα πίσω και πήγε κατευθείαν στο συντονιστικό τη πυροσβεστική να παραβερθεί σε μια σύσκεψη με υπουργού, στελέχη τότε τη κυβέρνηση για να συντονίσει. Τι να συντονίσει, είχε βίσφωτι, έχει φτάσει στη θάλασσα. Τέλο πάντων έτσι το πούλησαν, τόσο του έκοβε. Τόσο μαέστριοι ήταν σε αυτά τα επικοινωνιακά και σε όλα τα υπόλοιπα, εντελώ άμπαλοι, εντελώ άχρηστοι, και έστησαν την πιο χιδέα παράσταση που έχουμε δει ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Ένα πρωθυπουργό και κάποιου υπουργού, και καλά σκεπτικοί όλοι και συνοφριωμένοι για το δράμα που μάλλον υπάρχει, γιατί δεν ξέραμε ακριβώ τι γινόταν τότε, να ρωτάει ο Αλέξη Τσίπρας τα πάντα ω πρωθυπουργό, εκτό από το αν έχει νεκρού. Τέτοια ερώτηση δεν έκανε. Κάθε τηλεθεατή, θα ξαναγυρίσει στο. και κάθε πολίτη. Όταν όλοι εσεί, εμεί, όταν βλέπουμε στην τηλεόραση για μια φωτιά στην Καλιφόρνια ή για μια φωτιά στην Ισπανία και βλέπουμε ότι είναι μεγάλη, η πρώτη ερώτηση, το πρώτο που έρχεται στο μυαλό, τι είναι, Πόσοι κάηκαν, τι νεκρού έχει και μετά η μεγάλη καταστροφή στα σπίτια, στι περιουσίε, στη φύση και όλα τα υπόλοιπα. Ε, λοιπόν, εκεί ο Αλέξη Τσίπρα, πρωθυπουργό τη χώρα, ενώ ήξερε ότι είναι μεγάλη καταστροφή, δεν είχε καμία περιέργεια για του νεκρού και έκανε ό,τι ασυνάρτητη ερώτηση μπορούσε. Αυτό που κατέβγει κάτω στο Μουτσά είναι το Μουτσά. Ναι, ναι, ναι. Και οι κατασκηνώσεις δυνάμεις είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι είχε το σύνολο της δυνάμεις, Το μεγαλύτερο μέρος. Στη διασπορά. μέσα που τα φέραμε. Στο Δηλαδή είναι εγκλωβισμένος κόσμος στο λιμάνι. Ήταν εγκλωβισμένος σε ένα μικρό στο στο Τι αέρα αε, έχει, τι αέρα πνέει στην περιοχή. Πού ρίχνουμε το μεγαλύτερο βάρο τώρα. Ανατολικά το βάρο εδώ. Αύριο πρωί τι ώρα θα ξεκινήσουν τα πτυτικά μέσα. Με το πρώτο φω. 6 ώρε. Έχουμε εντοπίσει τα σημεία που θα πάνε. Δεν θα ξεκινήσουν αύριο το πρωί μέσα. Είχε τελειώσει η φωτιά, είχε σβήσει. Η φωτιά διήρκησε το πέρασμα με την ταχύτητα που είχε καμιά ώρα, μια μισή. Η καταστροφή. Οι νεκροί, όλο αυτό που έγινε εκεί, αυτή η τραγωδία, διήρξε μία-μία-μισή-δύο ώρε το πολύ. Δεν χρειάστηκε περισσότερο χρόνο. Το ξέραν αυτό. Το ξέραμε όλοι. Απεδείχθη, έχει απεδείχθει και από τι συνομιλίε, του ασυρμάτου που έχουν βγει στο φω τη δημοσιότητα και είναι και στοιχεία τη δίκη και τη δικογραφία. Τώρα αποδεικνύεται και από την κατάθεση του τότε αρχηγού τη πυροσβεστικής, που δεν βγήκε όμω να το πει την επόμενη μέρα. Τώρα το θυμήθηκε ο αρχηγό τη πυροσβεστική να βγει να πει ότι κοροϊδεύαμε χοντρά όλοι. Τον κόσμο και αναλωθήκαμε όπως κάναμε σε όλα τα θέματα στην επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος. Ότι τι θα συνέβαινε αν έβγαινε εκεί ο Πρωθυπουργό, ο οποίο Πρωθυπουργό. Και έλεγε: να έχουμε πέντε νεκρού καταγεγραμμένους, έχουμε κι άλλους, Ψάχνουμε, γίναν δέκα, γίναν 15 Τι θα άλλαζε, Δεν θα μαθαίναμε την επόμενη μέρα, όπω και μάθαμε το ίδιο βράδυ, ότι τελικά έχει νεκρού και μετρούσαμε τις μέρες τους τι επόμενε μέρε του νεκρού. Τι. Ποια είναι αυτή η εγκέφαλη η επιτελεί των Πρωθυπουργών που του συμβουλεύουν τέτοιε χαζομάρε, τέτοιε ανοησίε, που του εκθέτουν κιόλα. Το συγκεκριμένο σκηνικό είναι ό,τι πιο χυδαίο έχει υπάρξει ποτέ και προσπάθησε ο λέξη ύπαρξη μετά σε συνέδριξη παπαχεά και στη 20 να το δικαιολογήσει με ακόμη πιο χυδαίε διατυπώσει. Θα ρωτήσω, εκείνη τη στιγμή που πήγατε στο συντονιστικό κέντρο. Ξέρετε όντω ότι είπα μικρή ή δεν το ξέρετε. Γιατί η εικόνα που δίνατε ήταν ενό ανθρώπου. Που δεν ήξερε, ρώταγε αν θα πετάξει κανέναν ντέρεν. Εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ σαφέ το τι είχε γίνει. Βρέθηκα στο κέντρο επιχειρήσεων. Ομολογώ ότι δεν είχα εικόνα καν εκείνη την ώρα ε, αν ε, βγαίνει αυτό δημόσια ή δεν βγαίνει δημόσια, την ζωντανή σύνδεση. Βρέθηκα λοιπόν εκεί μέσα και είδα παγωμένα πρόσωπα. Λέει, την κάμερα δεν την είδατε που τράβηκε. Την εκείνη. είδα, ναι, αλλά δεν ήξερα ότι είναι live σύνδεση. Και ρωτούσα πράγματα τα οποία είχα την αίσθηση ότι έχουν να κάνουν με τον τρόπο τη αντιμετώπιση τη πυρκαγιά. και το πώ την επόμενη μέρα θα μπορέσουμε να είμαστε περισσότερο από Και δεν ξέρατε ακόμη, λέτε για να Εκείνη λοιπόν την ώρα. Γιατί οι σα Εκείνη λοιπόν την ώρα το μόνο το οποίο είχα ω φήμη, φήμη είναι ότι α, υπάρχει πιθανότητα, υπήρχε πιθανότητα για α, έναν ή δύο ανθρώπου οι οποίοι από αναθυμιάσει είχαν χάσει τη ζωή του. Το είχα ω πληροφορία που πρόλαβε να τη συλλέξω από τη στιγμή που βγήκα από το ροπλάνο μέχρι την οποία είχα αυτή τη σύσταση. Όχι, ήταν στο τραπέζι, δηλαδή ο αρχηγό πληροφορική. Αυτή λοιπόν που ήταν στο τραπέζι, έχω την νόση Αυτή τη στιγμή λοιπόν ε, μπορώ να σα πω με βεβαιότητα ότι αυτή που ήταν στο τραπέζι, ακριβώ επειδή ευνηδιάστηκαν με την ε, ύπαρξη τη κάμερα και τη ζωντανή σύνδεση, παγώσανε και δεν μου είπαν τίποτα εκείνη την ώρα. Όταν έφυγε η κάμερα, του λέω γιατί έτσι. Όταν έφυγε η κάμερα, του λέω γιατί έτσι. Τι έχει γίνει, πείτε μου. Και μου λένε ότι ξέρετε. πρόεδρε. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε περισσότερου νεκρού. Δηλαδή, του βλέπει ο Αλέξη Τσίπρας παγωμένου όλου και αρχίζει και ρωτάει τι ώρα θα πετάξουν αύριο, ψηπιά, πόσο αέρα έχει, πόσα μπουφόρ. Ρωτάει συναρτησίε και δεν ρωτάει επιτόπου ε, γιατί είστε συνοφριωμένοι. Και αυτοί είδαν την κάμερα ανοιχτή και φοβήθηκαν. Ο Αλέξη Τσίπρας είδε την κάμερα, αλλά κατάλαβε ότι δεν ήταν live. Όλοι οι καταλάβει live. Ποιο είναι πιο ηλίθιο. Ή ποιος είναι πιο απαταιώνας, όλοι οι επιτελείς που είχαν καταλάβει, ο Αλέξης Τσίπρας που δεν κατάλαβε. Ασυναρτησίες για να τραγικά το θέμα και η ευκολία με την οποία λέγονται αυτές οι ασυναρτησίες. Και κλείνουμε το, όλο αυτό, το, το, το, το θέμα με την φωτιά και τους νεκρούς στο μάτι, με τη δήλωση του κυρίου Τόσκα που τότε ήταν υπουργό Προστασίας του πολίτη. Ξέρετε αυτές τις μέρες να σας μιλήσω ειλικρινά και να σας μιλήσω και ανθρώπινα ε, Προσπαθώ και για λόγους συνειδησιακούς να, ε, να βρω ποια ήταν τα λάθη που έγιναν Ποιες είναι οι ευθύνες τις οποίες έχουμε ε, Δεν μπορώ να βρω μεγάλα λάθη επιχειρησιακά Να βάλω και εγώ τον εαυτό μου μέσα ε, σε όλη αυτή την ε, ε, κατεύθυνση των ε, επιχειρήσεων Δεν μπορώ να βρω μεγάλα λάθη επιχειρησιακά. Τότε γιατί ήταν συνοφρεωμένο, γιατί τον έβλεπε ο Τσίπρα συνοφρεωμένο, τον Τόσκα, ήταν και αυτό στη σύσκεψη, αφού δεν μπορεί να βρει λάθη και ψάχνει, όπω είχε πει, τότε τα είχε πει αυτά. Έψαχνε να βρει, αλλά δεν βρήκε λάθο. 104 νεκροί, δεν είναι λάθο όλο αυτό. Πήγανε πολύ καλά, όπω λέει ο κ. Τόσκα. Τέλο και σε αυτό έχει ξεκινήσει η συζήτηση. Για το άρθρο 16, δεν υπάρχει άρθρο 16, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το άρθρο 16 του Συντάγματο το ορίζει σαφώ ότι δεν πρέπει κανένα άλλο παρά μόνο τα δημόσια πανεπιστήμια να παρέχουν δωρεάν δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Το κάνει λάστιχο αυτό όμω η κυβέρνηση, επειδή σέβεται ακριβώ το Σύνταγμα, δεν δίνει καμία σημασία, προσπερνάει το συγκεκριμένο άρθρο, το καταργεί στην ουσία και επικαλείται ένα άλλο άρθρο του Συντάγματο που λέει κάτι για να φέρει εδώ τα ιδιωτικά Οι φοιτητές δεν το ανέχονται και πολύ καλά κάνουν, χτες ξεκίνησαν οι διαδηλώσει φοιτητικές στο κέντρο της Αθήνας, έχουν καταλήψει σε όλες τις σχολές, θα γίνουν συνελεύσεις, θα κλιμακωθεί και πολύ σωστά γιατί πολύ χοντρά, αντισυνταγματικά. Παράνομα, προσπαθούν να δημιουργήσουν άλλον έναν διαχωρισμό πολύ έντονο μεταξύ των φτωχών που θα πηγαίνουν στα χρέπια δημόσια πανεπιστήμια και θα υποβαθμιστούν κι άλλο και στους πλούσιους που θα πηγαίνουν στα 4-5 πολύ καλά ιδιωτικά και θα αγοράζουν πτυχία και γνώσεις. Χτες λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση. Σήμερα το κέντρο της Αθήνας έχει βουλιάξει από όλους εμάς τους φοιτητές των σχολών της Αθήνας που βρισκόμαστε εδώ επειδή δεν δεχόμαστε τη διάλυση των σπουδών και των πτυχίων μας που δεν αλεχόμαστε το μέλλον, τα όνειρά μας να βγαίνουν σε πληστηριασμό. Σήμερα από εδώ στέλνουμε δυναμικό μήνυμα πως δεν πρόκειται να αφήσουμε το νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων να περάσει. Έχουμε πραγματοποιήσει γενικές συνελεύσεις. Έχουμε κλείσει με καταλήψεις όλες τις σχολές της χώρας. Εκατοντάδες σύλλογοι. Προχωράμε με κοινό δημοτισμό. Προχωράμε συντονισμένα, πραγματικά σαν μια γροθιά. Όση προσπάθεια για κάνει η κυβέρνηση, η προπαγάνδα της δεν περνάει. Αυτά από χτες, από το κέντρο της Αθήνας Προφανώς θα ακολουθήσουν και άλλες συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, διαμαρτυρίες Τα παρακολουθούμε Θα πάμε πιο πάνω, φεύγουμε από το κέντρο της Αθήνας Πάμε έτσι λίγο στο βορρά, στην Άουσα Θα πάμε στην Άουσα Γιατί το Γενάρη του 49, εν μέσω εμφυλίου Οι δυνάμει του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας τότε Επιτέθηκαν στις εθνικόφρονες στρατιωτικές δυνάμεις Που υπερασπίζονταν την πόλη. Η επίθεση ξεκίνησε το βράδυ τη 11η Ιανουαρίου, σαν χτε δηλαδή, και ολοκληρώθηκε το απόγευμα τη 13η Ιανουαρίου, σαν αύριο. Οπότε σήμερα είμαστε στη μέση, ακριβώ με την πλήρη παράδοση τη πόλη, στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδο. Ήταν των Εθνικών Δυνάμεων, στη συγκεκριμένη μάχη που είναι και πολύ ιδιαίτερη, θορύβησε τι δυνάμει τη Εθνικοφροσύνη, τι εθνικέ δυνάμει που ήταν τότε Αμερικανοί. Οι Βρετανοί είχαν φύγει τρει μέρε πριν. Ο Αμερικανό στρατηγό Βαν Φλίτ είχε επισκεφθεί την Άουσα μαζί με τον διοικητή του Τρίτου Σώματο Στρατού για την τόνωση του ηθικού των κυβερνητικών δυνάμεων, όμω δεν κατάφεραν και πολλά. Έπειτα από δύο-τρει μέρε, ο Δουσουέ συντρίβει τι εθνικέ δυνάμει και καταλαμβάνει την πόλη. Ανατινάχθηκαν όλε οι οχυρωμένε θέσει σε δημόσια κτίρια, η διοίκηση χωροφυλακή, η ασφάλεια, τράπεζε. Μάλιστα, εκεί αντάρτε όλα τα έγγραφα για τα χρέη των φτωχών αγρότων. Στην Άουσα, με αντάρτες, φωτιά. Ε, φωτιά. Ε, φωτιά. Το τελευταίο οχυρό που έπεσε ήταν το εργοστάσιο κάτεργο τότε 1940-1930 των Λαναράδων. Μέσα στο οποίο είχαν λιώσει για πολλέ δεκαετίες οι εργάτες εργάτε της περιοχή, το οποίο πυρπολήθηκε από τους αντάρτε. Την επίθεση είχαν αναλάβει τμήματα της 10 μεραρχίας Μεραρχία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας με διοικητή τον υποστράτηγο Νίκο Θεοχαρόπουλο, Σκοτίδας και πολιτικό επίτροπο τον Νίκο Μπελογιάννη. Κάψανε την κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώ... Χειρά της σα δεν υπάρχουν πια Θα μετέτρεψαν οι αντάρτες σε ερηπία Ε, σε ε, σε <Το> Δεν τα έχασε κανένα στα λυσότημα σκυλιά Που γυρίζαν και νηστεύαν όλα τα χωριά Ωραία φορμή για να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που ενώ περιγράφει πόλεμο, εμφύλιο ε, περιγράφει τα περίφημα οχυρά όπως τα περιγράψαμε και εμείς πριν και είναι πολύ χαρούμενο και πολύ αισιόδοξο και πολύ ανεβαστικό με αυτόν τον πολύ ρυθμικό Σκοπό και την ωραία εκτέλεση 2 11 10 80 8 80 Τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος είναι μέσα RadioPapakiParaPolitica.gr Το mail του σταθμού, η διεύθυνση αυτή, εγώ το βλέπω Δημήτρης Κύρκος, ρυθμίζει τον ήχο Πατάει το κουμπί να φύγει το πρώτο, πρώτος λαός Που κολλάει και στις πρώτες Ναι. Ωραία, κάπω στο Λάκο, Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Πώς είσαι, μου, πώ τα πέρασε. Καλά, με, εντάξει, να μην δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε, αυτό είναι το θέμα. Ωραία, το ξέρω, με, να μου λες. Mm. Άντε, mm. πότε θα έρθει με τη Λίνη. Με πότε ξαναήρθα για να έρθω και τώρα. Ήταν να έρθει πριν τον COVID και ακύρωσε την παράσταση και το έχω εγώ το ιστήριο. Εγώ ακύρωσα γιατί, COVID. Εγώ ε, τώρα έχει COVID, γιατί θέλω, μήπως να έρθει, να την έχω και Μπαίνει όλο αυτό λοιπόν ο κλειστό φάκελο τη ψήφου με την υπεύθυνη δήλωση. Μπαίνουν όλα στον φάκελο επιστροφή. Θα ρωτήσω κάτι. Δέχεστε βίζα. Καλά, έχει να ανοιχθεί με στο φάκελο, θα δει η φορευτική μέσα του. Τι καπότα θα δει, το τι κατουρημένα τέτοια κόλλα θα γίνει. Μα καλά, πιο πληρωμένου ψήφου δεν θα λέει πλέον. Αποστόλη. Ψήφιζε μια δημοκρατία. Έλα να σου κάνω τα ανταστήριλικια σου ό,τι θέλει. Έλα να βλέψει. Τέλο πάει. Mm. Και να σου ρωτήσω τώρα η επίση και κάτι ακόμα. Η νέα αριστερά, όπω είναι η δημοκρατία. Τέλος, πάντων, ξεστών, Ναι, ναι, ναι, στερά. Η συντομογραφία θα είναι να. Να. Οπότε θα λέμε <σμουτζα> να μου. Να. Να. μου. Να Περίπου. Ναι, να να, να μου ή μου να. Να μου, να μου, να. Μην το λες έτσι σε επανάληψη. Δίνει λάθος νοήματα. Αυτές θα φωνάζουν. Α, ου ή ουα. Ουα. Είναι νέα γιατί κάνουν σαν ουρό Είναι μικρά ακόμα. <στονίκο> Καλησπέρα, καλησπέρα, αποστόλη από, από Γαλλία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, είσαι Από πού με παίρνει, από τη Γαλλία. Από τη Γαλλία, από τη Λιόν, όπως πάντα. Α, Λιόν, ε, καλή ομάδα παλιότερα τώρα για τον Καβάλα ε, Εντάξει, τώρα Λιόν, έχει και στη πάντων. Έχουν μείνει μόνο τα κινήματα, τα εργατικά, εκεί πέρα τέλος πάντων. Αυτό <laughs> λέω κι εγώ. Τέλος πάντων, τι θέλεις, φίλε μου. Κοιτάξε, σε τηλέφωνο, πολύ απλά, για να σου μια πολύ καλή από... λοιπόν, Εκεί πέρα στο προσωπικό εδάφο, στη δυνατά, στο αεροδρόμο τη γενεύει. Προσφύγαιση ωραία. Σαβάται λοιπόν, α πούμε, ξέρω εγώ, κάναμε την απεριά την κύριξανε και τα σπάσαμε με την εκδοσία. Εντάξει, Κυριακή πρωί, ικανοποιηθεί κανόνα τα αιτήματά του. Κυριακή πρωί, έτσι, Σαβάτα την κυρίξανε, κυριακή πρωί τα ικανοποιήσαμε, τα ειδικά του όλα. Κυριακάτικα. Ναι, κυριακάτικα. Α, δεν αυτό είναι. δεν χονεύω, είναι κυριακάτικο. Μα δεν καταλαβαίνει. Δεν το χονεύει, γιατί πολλέ πρωθέ είναι πριν τα Χριστή. Καταλαβάζει. Ah, να... Ναι, ναι, ναι και εκεί πέρα δεν έχει μαλλακίε. Για το αναδρό Είναι που να ξέρουν τα κινήματα να πιέσουν. Αυτό. Έτσι ακριβώ. Στοχευμένε κινητοποίησει λοιπόν. <laughs> πού πονάει το αφεντικό, να πονάει το κράτο, φυλάκια. Έτσι ακριβώ, Μάκια στον κόλο. Αυτά λίγο, αυτά να βάλουμε στο μυαλό μα και όλα θα φτιάξουμε. Σίγουρα, σίγουρα. Για πέσει. Στο μουλοχτό λοιπόν, άκουσα με λίγο πριν τελειώσει το 23, στο Δήμο Αγίων Αναργίων Καματερού, πήγανε. Έχει Αγίου Αναργύρου στη Λιόν. Ναι. Ήξερα ναι. για νίκαια, αλλά και Αγίου Αναργύρου. Και, και Καματερό, Δήμο Αγίων καματερού. Καματερό. Αυτό έχει λογική γιατί έχει εγώ. Τέλο πάντων, ναι. Βάλανε ειδικό τέλο, καινούργιο ειδικό τέλο στη δημοτική αρχή. έτσι, 030 ευρώ. Η άγια ανάγυρη στα γαλλικά είναι αυτό που λέμε σενάργι. Πού είναι, σενάργι. Αναγαγυρί, οκ. Και κάτι άλλο. Εκεί πέρα βάλανε καινούργιο δημοτικό τέλο. Τέλο πάντων, πολύ καλό. Εντάξει, δηλαδή ο θα πληρώσει. Δεν κατάλαβα, μόνο δημοτική αρχή θα έχουμε. Θα έχουμε και δημοτικό τέλο. Θα πληρώσει. Α, και όχι μόνο εκεί, και στο περιστέρι έγινε αυτό, έτσι. Δηλαδή η Δίκη Παχατουρίδη, εντάξει, πριν τελειώσει το 2023, θα μου λωτά και αυτή 10% αύξηση, α πούμε, με τα δημοτικά τέλη, έτσι. Παχατουρίδη, ποιο εννοεί, Παχατο Ρίδι, αυτόν που στηρίξω, ΣΥΡΙΖΑ, αυτόν εννοείς Μάλλον, ναι, δεξιά. Α, μάλλον. Ναι, ναι, okay. οκ. Ε, τότε θα είναι αριστερόμετρο. Πάντα, πάντα αριστερά μέτρα. Αυτά είναι αριστερά ναι, Α, ναι. και πρόσθετε, Επειδή είναι πολύ αριστεροί, το κάνανε και εν μέσω απεργία των εργαζομένων, είναι. Ποιο σωστό, μου φαίνεται. Ε, δεν είναι. Ποιο σωστό. σωστό. Τώρα, ναι. ναι, τώρα φτιάχνει. Φίλε μου, σου καλή χρονιά, καλή υγεία πάνω απ όλα. Καλή δυνάμη, καλή χρονιά. Μην το... πάσε, άσε, τα καλά, θα φτάσουμε στο καλό. Ναι, Βρωμοσιριζέο θυμισέ μου. Αυτός αυτός Από πού με παίρνει, από σπέτσε. Σ' άρεσε. Το κάνατε στο και αυτό. Είχατε να λέτε ρε μαλακέ. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Αν δεν αρέσει, μαλακέ. Αυτό είναι και ευχέ. Παπάρα, θε και ευχέ. Και ένα μασά δεν είναι κακό μερικές φορές Ε, στην Ηλιούπολη έχουμε θεατρική παράσταση αύριο. Οι κομματικέ οργανώσει του Κουκουέ στην Ηλιούπολη παρουσιάζουν, παρουσιάζουν σε εκδήλωση στο θέατρο του Δημαρχείου το μεγάλο μα τσίρκο από τη θεατρική σκηνή εκτό σχεδίου. Την εμβληματική αυτή παράσταση αύριο, Σάββατο 13 Γενάρη στι 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο, Μήκη Δοράκη κάτω στο υπόγειο του Δημαρχείου τη Ηλιούπολη. Όσοι κοντά, όσοι θέλετε, δεν χρειάζεται να μπω πολλά για το μεγάλο μα ακούμε συνεχώ. Αποσπάσματα, μουσικά κυρίω, από αυτήν την ε, ιδιαίτερη παράσταση. Είναι και μια ευκαιρία να τη δείτε ολόκληρη: Πώ είχε γραφτεί, Πώ την είχε γράψει ο Καμπανέλη, Και πώ όλε οι μουσικέ του Ξαρχάκου ε, ακουμπάνε και παίζουν και δίνουν άλλη διάσταση και στα, σε κάποια κείμενα και σε φοβερούς στίχους έτσι και αλλιώ. Αύριο λοιπόν το βράδυ εκεί. Τώρα εμεί εδώ, καλά που υπάρχει και τηλεόραση για να μαθαίνουν τα στελέχη του ΣΥΡΖΑ τι αποφασίζει ο πρόεδρο. Ακούμε εδώ το Γιώργο Τσίπρα. Θα το ψηφίζαμε όλοι και όλες, γιατί συνοεί, αυτή είναι η εικόνα που έχω. Ε, το θέμα της χρωματικής πιταρκίας το άκουσα και εγώ από την τηλεόραση, οπότε δεν έχω να σας απαντήσω κάτι για αυτό. Εννοείται ότι μας. δεν συμφωνείτε ή ότι σας Ό ξενίζει? Το άκουσα από την τηλεόραση και μένω εκεί. Το έμαθα από την τηλεόραση. Σας ξενίζει το ότι το ακούσατε από την τηλεόραση. Προφανώ. Αλλά δεν είμαι μόνος. Δεν είμαι μόνος που το άκουσα τηλεόραση. Γι' αυτό. Βλέπετε τηλεόραση. Βλέπετε τηλεόραση. Μαθαίνετε τι ακριβώ έχετε να κάνετε το άλλο τρίμερο. Που θα πάνε όλοι στι πέτσε. Όλοι. Που θα πάνε αρκετοί στι πέτσε. Είναι και μια βουλευτή, η κυρία Μάλλαμα, που ζαλίζεται λέει με το πλοίο και δεν μπορεί να πάει. Γιατί την πειράζει. Οπότε, μάλλον δεν θα πάει. Θα δούμε. Αν την πάμε με θα βρούμε διάφορου τρόπου. Θα τα παρακολουθήσουμε. Γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο όλο αυτό η συνεδρίαση του συγκεκριμένου οργάνου στι πέτσε. Λαό τώρα μέρο δεύτερον. Απόσπερα, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Φαντάζομαι στα κανάλια, εκεί που δείχνει συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ για την τεχνοθεσία και το γάμο και όλη αυτή την κατάσταση. Τόσα χρόνια που ο κόσμο ταινάζει, γιατί και εγώ είμαι γονέα, έχει δείξει άπειρα ρεπορτάζ για το πόσο δύσκολο τα βγάζουν πέρα οι γονεί. Είτε είναι ετερόφιλοι, είτε είναι ομόφιλοι. Το πόσο ήρωα πρέπει να είσαι και παράσιμο να χρειάζεσαι για να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα, για να μπορέσει να συντηρήσει ένα παιδί. Για το ότι η παιδί έχουν. Όχι, δω... όχι, όχι. Δω... αυτά θα μιλήσουν, είναι στα του. Για το ότι η υγεία είναι δωρεάν, το ότι η παιδεία και η υγεία είναι για τον πούσο στη χώρα και ότι yeah. δεν βγάζουν πέρα και ότι υπάρχουν κοινωνικέ ανισότητε, yeah. αυτά δεν θα τα ακούσει. Και έχουν δείξει άπειρε φορέ αυτά τα ρεπορτάζ για να συγκινήσουν και να ταρακουνήσουν το λαϊκό αίσθημα, αλλά τώρα του πειράζει που κάποιοι άνθρωποι θέλουν να επισημοποιήσουν τη σχέση του ή να κάνουν τέλο πάντων ό,τι του καβλώσει. Αυτόνομη ήτανε, είναι δηλαδή έχει κανεί καόρα για επισημοποιήσει σχέσει. Εδώ λύνει πρακτικά Γιατί... θέματα. Οπότε το μοναδικό πράγμα που του νοιάζει είναι το χρήμα, δεν του νοιάζει Άντε καλέ, Α, παρακαλώ, δημιά. θέλω να ξανακούω τέτοια. Γεια χαρά, χρόνια πολλά. Γεια χαρά. Καλή χρονιά να έχουμε. Ναι, καλά, εντάξει. Ναι. Μητσοτάκι έχουμε και φέτο. Ενώ δεν μπορούμε να έχουμε και πολλέ απαιτήσει. Να είστε καλά, αποστέλλετε την Αγγλία σε παίρνω τηλέφωνο. Από την Αγγλία με έχει παρμένο. Ναι, ναι, από την Αγγλία. Τι έχω παρμένο. Τι έγινε δε, η Αποστολή. Ε, ακούω τον Καλαμούκι πολύ συγκινημένο και πολύ φορτισμένο. Ε, νομίζω ότι αυτό το θέμα που έφερε η κυβέρνηση για του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών θα σπάσει και το κουκουέ σε λίγο. <laughs> αφού δεν μπορεί να συμφωνήσει το κουκουέ, αφού δεν μπορεί να βγάλει μια. Κρυστάλλινη απόφαση ή μια κρυστάλλινη ετοιμιγορία. Εκεί δεν θέλει, θέλει και αυτό το χρόνο. Ναι, αλλά παλιότερα. Άκουγε, δηλαδή, όταν ήμουν εγώ, α πούμε, σε μια παιδική ηλικία, θυμάμαι, υπήρχαν, α πούμε, και κάποιοι άνθρωποι των γραμμάτων που βγαίνανε, μιλάγανε, λέγανε την άποψή του. Κάποιοι ακαδημαϊκοί. Τώρα, πού είναι, ρε, Φίλε, δεν έχουμε πλέον, α πούμε, γραμματιζούμενου ανθρώπου να βγουν να μιλήσουν, να πούν την άποψή του. Να Κάτι γιατί να δεν, δεν μιλάει η Θησίδα Δημουλίδου, που είναι ο Ράμφο, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, δεσί δεν δε, νόμουν ακριβώ αυτού. Α, αυτοί μα βρίσκουν. Ακριβώ αυτό είναι. Ότι ή δεν υπάρχουν ή έχουν αντικατασταθεί τώρα με του influencers και τούνι, και... να μιλήσει η τούνη. Δεν να μιλήσει γιατί όχι. Και η Οπα, κυρία Μαριάννα, ξέρω. Ας, Ναι, το αυτό που σου είπα για τα ραντάρ, Ναι. Θα... Δεν ισχύει τελικά; Πύλες του τρίγωνο βερμού, το, ανεξήγητο, ναι. Ασκρίδου, το τρίγωνο βερμού, ψέκα εκεί, από το annex. Γετο. Ναι. Καρδαβέλας. Σέκα το καλιμερά, ναι; Εκεί θα το δύνες στα 10. Βάζω, Βάζω τώρα. Βάζω τώρα τον το τελίο σου σε περνο, ελα. Ναι. Ε, ναι, ναι. ναι, ναι, τον κύριο Αποστόλη ο ίδιο. Γεια σου, ρε φίλε Αποστόλη. Θέλω να κάνει ένα σχόλιο. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα παιδιά, αυτά τα οποία ακούμε στι τηλεοράσει, τα μικρά, ναι. τα οποία πλαγώνονται μεταξύ του, εγκληματικότητα κλπ. κλπ. Προέρχονται από ομόφυλα ή από ετερόφυλα ζευγάρια. Αποκλείεται ετερόφυλο ζευγάρι να έκανε τέτοιο παιδί. Αποκλείεται. Έτσι, mm. Δηλαδή, μα κοπανάνε για τα ομοφυλά. Επίση, να το γενικεύσουμε. Όλα αυτά τα μουνόπανα Μας έχουν ξεζουμίσει όλα αυτά τα χρόνια στα Υπουργεία. Προέρχονται από ομόφυλα ή ετερόφυλα ζευγάρια. Έτσι μπράβο. Απλά ρωτάω. Έτσι μπράβο. Εγώ λέω από ετερόφυλα, αν και αυτά δεν είναι ούτε ετερόφυλα, αλλά να μην χαρακτηρίσω κι άλλο. Αλλά μπας περιπτώσει εγώ μιλάω για τα παιδάκια και από πού προέρχονται. Και μας Η απάντηση σε κάθε είναι περίπτωση είναι από χρηματόφυλα. Τα χρηματόφυλα ζευγάρια είναι τέλει. το πρό Συζητήσει για τα φλέγοντα θέματα των ημερών. Και επειδή είναι Παρασκευή, και φτάνουμε στο τέλο, όπω κάθε Παρασκευή, έχουμε τις δικές σας παραγγελίες, όπως τις λέμε, τι δικέ σα παραγγελίε ή αφιερώσει όπω τι λέμε. Ό,τι έχετε ζητήσει, την έμπνευση που είχατε, θυμόσαστε και οι ημερομηνίε και τα συνδυάζετε όλα αυτά. Έχετε γίνει πολύ επαρκή, καλοί συνεργάτε και σα ευχαριστούμε για αυτό. Μα βοηθάτε. Ε, φτάνουμε στο τέλο, μπαίνουν οι παραγγελίε. Αμέσω μετά διαφημίσει. Στη συνέχεια το μαγαζίνο με Γιώργο Πιώρα. Εμεί υπόλοιπα τη Δευτέρα. σα. για Την Παρασκευή έτσι πω κουμπώνει τώρα όλο το πράγμα. θα βάλει τον Άδωνη να λέει Μην ευχαριστείτε τον Τόμψεν για τι απολύσεις που έκανα και τα νοσοκομεία που έκλεισα. Όχι τα μπράβο στην Τρόικα. Και να κουμπώσει τον Αρμένη από την ταινία Ηλία Ρίχτο και θα λε «Άδωνη, Ρίχτο. Εντάξει. Αγαπάμε. Αν υπάρξουν απολύσει και αν καταλήξουμε πριν κάποιοι να φύγουν και αν, και αν και αν και αν βάσει όλο αυτόν τον πνευμό που σα είπα, σα παρακαλώ και σα με παρακαλώ. Δεν θέλω να το χρεώνετε στην Τρόικα. Αυτέ ήταν αποφάσει δικέ μου. Θα πάρω φόρα, θα πάρω φόρα, να τα μ' Μη μου παίρνει τη δόξα η Τρόικα όταν κάνουμε τα αυτονόητο. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Ρίχτο, γρήγορα, αδόνι. Ρίχτο, γρήγορα. Πάνω φουτιέ σε βόθο, ρομαίκονε. Βρόμονα, μην να πνεύσω. Φουσκώνω τα βυθιά μου με ορμόνε. Εκεί που η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος Καταρχάς για όσους νομίζουν ότι έχουν βρει ένα Αμερικανάκι σε μένα Σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν Κριτήκαρο Μ' αρέσει στα κρυφά και ο Μητροπάνος Νικολή, Νικολή, καπετάνι Από Καλημέρα, Ρεφιλέ. Καλημέρα. Καλή χρονιά καταρχήν. Μα τα πάνε κι άλλοι αυτά. Στο τέλο θα Ω, δούμε. Τρέλα, α πούμε. Υπάρχει ένα. Δεν ξέρω σε ποιο κανάλι ήταν. Με το πουλικάκι που έλεγε. Τι να μα πει ο κύριο Βορύ τον παλκαδάκι του. Mm. Κάτι τέτοιο, υπάρχει η περίπτωση να το βρει. Ναι, κάπου το έχω ακούσει αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Το περιοδικό γίνανε ένα κόμμα με το πουλικάκι Αντικατέστησε τα στο στην αρχηγία τη ΕΠΕΝ τον κύριο Μιχαλολιάκο. Χωρίς να μας έχει πει ότι αποκηρύσω μετά βδελιγμίας Το παρελθόν μου με τον μπαλτανάκι Πρέπει να πάρω το αγαπημένο μου τσεκούρι Και να τους πετσοκόψω όλους Ελληνές. Είμαστε Έλληνες Μπορούμε Ελληνές. Είμαστε Έλληνες Να σου πω: Θα μου κάνεις μια χαρά να μου βάλει μια φιερροσούλα για την Παρασκευή. Mm -hmm. Άκουγα τον Άρη και μου ήρθε εκείνη η σκηνή που ήταν νομίζω από τα φτηνά τσιγάρα με τον Τζάκονα. Και λέει: Φτιάτε κακόνα π... που έλεγε Ναι, ρε, αφλούμε, ρε. Ναι, αφλούμε. Α, ναι, ρε, κουκουέ, ρε. Υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θέλω να χαιρετήσω του συμπατριώτε είναι για τον κομμουνισμό στην Ελλάδα. Ναι! ε. Του όλου και βρε, πάνω. Έτοιμοι. καβα, καβα α, Όχι, όχι, όχι. όχι πέρα, το αυτό. Ε, Η Γιατί να φανταστώ τον εαυτό μα έτσι όπω είμαστε σήμερα σε Που θα επιβάλλει ]閃した. το κομμουνιστικό κομμάτι τη Ελλάδα. του να Το παπάκι πάει στην ποταμιά Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά Βάλε μου και μια παραγγελιάρη την παρασκευή για το γιο μου που έχει γενέθλαια την πέμπτη Το να μου γελάς Ποιο είναι αυτό Πασχαλίδι Αντάξει Σα Σας κοιτάζω και ελπίζω Μία ματιά σα να πέσει και εδώ Το παράπονο αρχίζω Πες τη μαμά σου να πέξω και εγώ έλα μόνο να γελάς έλα μιστάματας έλα να με φιλά Βάλε από το παραπέτασμα αυτό που λέγει ο Καποτσίδη στον καθένα να το βάζουμε για αυτό που ξέρει πολύ καλά. Κατάλαβε. γιατί που έλεγε η φαρμακόβλαση τη βάλανε να ρίξει το φαρμάκι στου δύο νταβαντίδε. Εκεί στο νοσοκομείο. Λοιπόν, ακριβώ αυτό. Έχουν βάλει του σωστού ανθρώπου που ξέρουν τη δουλειά. Προφανώ ο προηγούμενο δεν ήξερε πολύ καλά τη δουλειά. Άσερε τώρα, αυτοί δεν τρώγονται μεταξύ του. Τίποτα, mm. έλα, γεια. Για να πετύχει το όποιο σχέδιο πρέπει ο καθένα να αναλάβει ένα ρόλο που να ταιριάζει στο χαρακτήρα του και στην προσωπικότητά του. Να υποδηθεί στην ουσία τον εαυτό του. Ακριβώ. Ανακοι Της υπουργείο Προστασία του Πολίτη. Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμο. Υπουργείο Εργασία και Κοινωνική Ασφάλισης Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου. Όταν ζητούμε σε παιδιά γυμνασίου να περπατούν ένα ενάμιση χιλιόμετρο την ημέρα για να πάνε στο σχολείο του, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο η εκπαιδευτική κοινότητα. και εγώ ω υπεύθυνη σε αυτό το Υπουργείο αλλά και εκπαιδευτικό ίδια θεωρώ ότι είναι α, αποτρεπτικό. Και ο Άδονη Το μόνο που κάνει είναι να στάζει φαρμάκι. Τι θα κάνει, Υπουργείο Υγεία. Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη. Κάνω αριθμό θυμάστε και με κατηγορούμε σήμερα. Έχω κλείσει αυτά τα λοψοκούλια. Το κάνω, κοπίμω και σα προκαλώ. Η πρέπει να Τι λέτε, Θα ειδεύει δώρο στη Σε ένα τηλεπαιχνίδι που λυμμένο. μου, κάσμε μου. Λάκι ξένο. Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενο 6 μηνών από τη Κούτα. <συσκέβη> Ξεριζόδικα. <συσκέβη> <συσκέ We've been 4 Λοιπόν, με την πέτω του θανάτου του Τζίμι του Πανουργη. Έστει μετά από 6 χρόνια και ημέρα μέρα, Σαβάτο 13 Ιανουαρίου. Θα ήθελα να πείτε και μια κουβέντα. Σταλέ βέβαια να τα πείκε ο σύμμεο για το Τζιμάρα να μην το ξεχνάμε. Θέλω το φθηνό δεμπέκιο του Γιώργου που λέει τα τηγγά Λάου λάου και του κατσενικό Λάου από το δείγμα δωρεάν το δίσκο. Σε ευχαριστώ πολύ καλό αγώνα, δεβαέ. Θέλω σε παράθυρο να βγω. Καλημέρα, χραστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπάω κύριε Πουλιά. Καλημέρα, χάσα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέριζουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Ας το μολύτερος. Να τη βγάλω λαουλάου και του χατζήνικολάου Να του κατουρίσω την ψυχή Ά! Ρε να τη βγάλω λαουλάου Διαπάσα και διαπάσαν μαλακία. Και όταν δεν τραχτήσω, Τα φορά θα πεις, για πάντα θα πεις Σε ένα κλουβί γραφείο ξαναγκρίνη Πέσω <Κι> ατέλειωτο κουβοταξίδι Είμαστε Έλληνες <Κι> Έλληνες. Είμαστε Έλληνες Είμαστε Ελλάδα <Κι> Και για την Παρασκευή, σύντροφε ανόητε, αμετανόητε κομμουνιστή, αντάρτη σα πανσαβουνά, αντάρτη κουβάλα από τον σύντροφο Στέλιο Καζατζίδη. Αντάρτη σα πανσαβουνά, αντάρτη είναι κουβάλα στο πλευρό. Come Πώ Καλή χρονιά, καλώ ήρθε. Αγόρι μου τον Καρανταφέρει να τον παρακολουθείτε. Πριν μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, ξέρει τι που έδωσε το. Πώ το λένε, τη Ειρήνη στο. Πε ωραίο. Του βραγεί. Του βραγεί, δε. Ποια Έκανε και μου είπε ότι ο Μητσοτάκη με τον Ερντογάν θα πάρει το βραβείο τη Ειρήνη. Πώ το λένε, δε. Πε ωραία τη λέξη. Πίπα. να το ακούσει. Πάρτε να τα ακούσει αυτά κάποια στιγμή. Σου μια βδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Δηλαδή να ψάξω τι του Αυτό καταλαβαίνω. Ε, όχι, ρε, αυτό, αυτό το συγκεκριμένο μόνο έχει το λαβεί, ίδιο λέμε, ε, Το ίδιο λέμε. Α, και βάλει και μια άλλη είπαμε, που έκανε και είπε λαός ψηφί Νέα Δημοκρατία. Και βάλει τα δικά σου. ξέρεις να το φτιάξει. Αλλά έχει σημασία. Έχει. Μεγάλη πλάκα. Πολύ, πολύ Εντάξει. μεγάλη. Το μυρίζομαι. Ποιον θα διαλέξουμε. <χω> <χω> βάλτε τι πέντε φωτογραφίε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Είναι ο ένας, ο δύο, και Εγώ πολιτικό τουλάχιστον του αιώνα που διανύουμε This is a pipe Αυτό είναι μια πίπα Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουμε Με ψήλωση ποτούλα, μεγαλώνει Στα με ε, τικι, τικι, το κατσίκι. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Στο να και να Η Χαϊδεύει δωρος η σε Σ' ένα τηλεπαιχνίδι που λιμένω Λάτι ξένο, μη χαμένο τα σπλάχνα, Λοιπόν, α, θα βάλεις ένα τραγούδι Παρασκευή? Ναι Θα βάλεις ένα τραγούδι Του Μανώλη Ανδρουλιδάκη, καρδιά μου Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Όσες μου χαρές στα χέρια μετριμένες, κι όσες αγάπησα φορέ. πήρα μονάχα φορές και μέρες νυχτωμένες. Καρδιά μου, όπου και να πας, Λάθο ανθρώπου Καρδιά μου λίγο στάσου, να ακούσεις την καρδιά σου Απόστολε, Έλα. καλή χρονιά τα καλύτερα Να σε καλά και χρόνια πολλά και χαρούμενη χρυσή και έτσι Και φώτιση να υπάρχει, φώτιση ναι. Στην καβομάρα της υποκουλτούρας που ακούμε Θέλω να πω όμω και κάτι άλλο Να τιμήσουμε τον αείμνης στο Τζίμι Πανούσι όπω κάθε χρόνο Με τον νεοέλληνα που τον έχει μιξάρει Γιατί αξίζει Αντί τα σκουπιαστικά φτέρνα, μπερδεύω το τζουκ με τη λατέρνα. Πάνω από το κυφαρίσι, μαυρί χελώνα με έχει κατουρίσει. Φέρτε τη Και ψήλωση κοτούλα λεμονιά Στα σαλόνα δε σφάζουνε αρνιά δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά Η <Και> παπάλα μπρε ένα Χαϊδεύει δωρος η σκευή Σ' ένα τηλεπαιχνίδι που λιμένω <Και> Λάκι ξένο που λύχα μένο Τρώει τα σπλάχνα δεν βγάζω άχνα Gue <laughs>